Σα είπα σ Απόδειξη! Και να μα πει τα για εμά! Σα είπα σ Απόδειξη! Είναι ο βουλευτή του Πασόκου, ο κύριος Γρηγοράκο, ο οποίο θέλει απόδειξη, επειδή άνοβαγε να του είπε λαμόγια. Σε αυτό θα έρθουμε στην πορεία. Θα ξεκινάμε τι επόμενε 15 μέρε πάντα με το ύμνο, εμβατήριο, με τίτλο Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί είναι οι πιο κρίσιμε 15 μέρε από τι κρισιμότερες που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, τα τελευταία 5 πολύ κρίσιμα χρόνια και κυρίω του τελευταίου 3,5 πάρα πολύ κρίσιμου μήνε σε σχέση με ό,τι κρίσιμο έχει ζήσει μέσα στην κρίση η Ελλάδα, οπότε θα ξεκινάμε με αυτό, γιατί νομίζω ένα τραγούδι που μόνο που ακούγεται σώζει την χώρα. Έχει περάσει πάρα πολλά, θυμόμαστε τι ακριβώς έχει περάσει, επειδή τώρα έρχεται να περάσει και άλλα πολλά. Υπάρχουν νόμοι σε αυτό τον τόπο, δεν τους στηρούμε όλοι, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν νόμοι παντού, ούτε και εγκυτηρούνται. Υπάρχουν όμως και οι φυσικοί νόμοι. Ένας από αυτούς λέει ότι... Ο πλούσιος θα γίνεται πάντα πλουσιότερος και ο φτωχός θα γίνεται φτωχότερος. Δεν είναι ένας νόμος αυτός. Της φύσης. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Χασαπόπουλος, δημοσιογράφος του Μέγκα. Δυστυχώς. Τα πράγματα έχουν χωρίσει. Είναι οι πλούσιοι οι πολύ πλούσιοι και γίνεται πλουσιότεροι τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν το λέω εγώ. Δεν λένε στοιχεία επίσημα. Η κυρία Ξαφάμ μπορεί να μα τα επιβεβαιώσει που είναι οικονομολόγος Εγώ στην καθημερινή τα διάβασα αυτά πριν από λίγο καιρό. Η πλούσιοι γίνεται πλουσιότεροι και οι Έτσι γίνεται, το δεν γίνεται πάντα. Στο καπιταλισμό έτσι δεν γίνεται. Γιατί <laughs> οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί <laughs> να γίνουν <γίνεται> πλούσιοι. <laughs> <και> <φτωχή laughs> δεν γίνεται φύση αυτό. Βέβαια, Γιατί η φ chillουμε και να Δεν γίνεται αυτό. Ο νόμος αυτό. Γιατί και Δεν γίνεται αυτό. Ο νόμος είναι αυτό. Είναι νόμο τη φύση. Ο πλούσιο θα γίνεται πάντα πιο πλούσιο και ο φτωχό θα γίνεται πιο φτωχό. Δεν μπορεί να γίνει το διαφορετικό, όπω λέει ο συνάδελφος Ιορδάνης Χασαπόπουλο. Το διατύπωσε μια χαρά, δεν έχουμε επέμβει καθόλου. Γιατί οι πλούσιοι θα πρέπει να γίνονται φτωχοί και γιατί οι φτωχοί να γίνονται πλούσιοι. Υπάρχει η φύση. Δεν μπορεί να πάει κανεί κόντρα στη φύση. Αυτά είναι θέματα. Πρέπει να τα έχουμε λιμένα. Φυσικό νόμο λοιπόν. Άρα όλα αυτά που κάνουμε. Όσοι κάνουμε, όσοι κάνετε, όσοι σκέφτεστε, γιατί εκεί γίνεται η πολλή δουλειά, στην πράξη δεν υπάρχει τίποτα. Στη σκέψη ε, να τα ξεχάσετε ή έρχεται η φύση και τα τακτοποιεί όλα μια χαρακία. Δεν μπορεί η φύση, τα μνημόνια. Τα μπλε γαλάζια πράσινα, τα ροζ όπου να είναι ή λίγο κόκκινα όπως θα ακούσουμε στην πορεία. Ε, το μνημόνιο μάλλον θα έρθει από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αν γίνει κολοτούμπα, αν δεν γίνει κολοτούμπα, δεν θα έρθει μνημόνιο, θα έχουμε ρήξει, εκεί θα γελάσει κάθε πικραμένο, γιατί στη λέξη ρήξη, όσοι το χρησιμοποιούν, νομίζουν ότι θα είναι ένα όχι. Η ρήξη σοβαρή, απαιτεί προετοιμασία, απαιτεί οργάνωση, απαιτεί στόχο, συμμετοχή του λαού, αποφασιστικότητα του λαού, όλα αυτά δεν υπάρχουν και καμία κυβέρνηση δεν τα καλλιεργεί όλα αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι όποια ρίξη θα είναι εγκομόδια περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα Το θέμα μας τώρα είναι ότι πρέπει να τιμωρηθεί Ο ελληνικός λαός Και πράγματι αν είχαμε βγει τώρα στις αγορέ, Αν είχε βγει ο σαμαρά, δεν θα ήταν έδωτο Θα είχαμε την πιστολική γραμμή πίστοσης Μαζί μου μιλάτε Ο ελληνικό λαός ήθελε τον άλλο δρόμο Θα φάει μόνο για 50 χρόνια για να μάθει Κι όταν ήθελε τον άλλο δρόμο, θα φάει λοιπόν για 50 χρόνια και να μάθει. ¿Donde estás, donde estás, que paso, que paso, θα φάει λοιπόν για 50 χρόνια και να μάθει. Έτσι παίρνετε. Εκδίκηση, κύριε. Για κύριε, για τα λάθη κυρία. Για τα λάθη Ταλάθη τα Αυτά Να Ότι υπήρχε εύκολο δρόμο. Δεν την καταργήσουμε. Να στον αέρα. Και θα πεινάσουν όλοι. Επειδή κάνετε πλακή τηλεόραση. Και αλλά και ο λαό που. Ψήφισε όλα αυτά από τον αγαπητό πολύ φίλο μα Άδωνη. Φαντάζομαι πώ θα νιώσατε όταν τον ακούτε και πώ νιώθετε όταν θα τον ακούσουμε και άλλε φορέ μέχρι να τελειώσει εκπομπή. Λογικό είναι να λέει φάτε 50 χρόνια μνημόνιο, αφού θέλατε να ψηφίσετε κάτι διαφορετικό. Αυτό ήταν ο Άδωνη, τώρα ακολουθεί μία εκπρόσωπο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή, Ελληνικέλα, τι θέλει, να μειωθούν συντάξει, να μειωθούν οι μισθοί, να αυξηθεί ο ΦΠΑ, να προχωρήσουμε σε ομαδικέ απολύσει ή να πάμε σε ρήξη. Σώχος, και διάρων, και πει λαμό για εμάς απόδειξη. Σας είπα, σας απόδειξη. Είπα, είπα. απόδειξη όταν θα σκάσει το κανόνι ετοιμαστείτε θα τρώμε τη δημοκρατίας χα, χα, χα, χα. δεν ήταν εκπρόσωπος του Δουνουτού η Όλγα Τρέμη ήταν σιγά έγινε ένα λάθος αμέσως να το δέσετε κόμπο ότι ταυτίζονται οι δύο Ιδιότητε, πρόσωπα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Καμπουράκης το πρωί προχθές εκεί που κάνανε πρωτομαγιάτικα του ήρθε μια απορία την οποία εμείς έχουμε εδώ την απάντηση και θα του την λύσουμε. Συζητάει η κυβέρνηση και τα στελέχη τη για τη συνέχιση μια τη λιτότητα που τώρα θα είναι ήπια. Με συγχωρείτε, αλλά ποια δοσολογία λιτότητα. Θα είναι ήπια. Η, η, η κυβέρνηση το λέει και το υποστηρίζει κιόλα. Τέτοιου όρου δεν είναι. είναι. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, τον δεν τον άκουσα και χθε να τον αναφέρουν. Υπήρξε Υπά... Υπά... Υπά... Υπά... κανεί που εγώ, το είπε έτσι. Ακούστε. Η ήπια λιτότητα. Γιατί το άκουσα, το λένε, το λένε και έψαξε να βρω κάποιον να το πει και δεν βρήκα κάποιον να το έχει το μίσο, παιδί μου. Και όμω το έχουν πει. Η απορία του Καμπουράκη, αν κάποιο κυβερνητικό στέλεχο, έχει πει την φράση ήπια λιτότητα. Ότι τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε ήπια λιτότητα. Είναι ο Νίκο Φίλη, το έχει πει τι πρώτε 20 μέρε που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, αλλά και στι 29 προχτέ, δηλαδή την προηγούμενη Τετάρτη, το πρωί στο ΣΚΑΙ. Ακούμε και τι δύο εκδοχέ. Αν συνομολογήσουμε ότι το πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα του Μνημονίου είναι αδιέξοδο. Ότι η λιτότητα αναπαράγει την κακομιριά, την <συμίσαι> ύφεση και την διάλυση της <συμίσαι> ζωής του ανθρώπου. Δεν θα έχει από εδώ και πέρα αυτό Δεν θα, θα, θα πάρετε νέα θα μέτρα. Θα ολοκληρώσω. Δεν θα <συμίσαι> πάρουμε νέα μέτρα λιτότητα και σημαίνει <συμίσαι> ότι τελειώνει λιτότητα <συμίσαι> <το ατόμος. συμίσαι> σημαίνει Ειναι, τελειώνει η λιτότητα όμως Σε ευχαριστώ Βανίγγερα Και είτε Είναι Λιτότητα και ποιότητα λιτότητα Και ανάπτυξη Υπάρχει κλιρότερη λιτότητα Και ποιότητα λιτότητα Πλέον δεν θα είναι το πρωτογενέ, δεν θα είναι 3 Θα είναι, 3 θα είναι 1 με 1,5%. Αυτό, ξέρετε, σημαίνει ότι θα υπάρχει μια πιο ας το πούμε, δίκαιη ήπια λιτότητα. Μπράβο! Λιτότητα πάντως θα υπάρχει. Μα είναι σαφές δεν λέμε, αλλά όμω πιο ήπια λιτότητα. Μάλιστα. Τι δύο φορέ θα έχει πει στο πρωινό του Sky Η ήπια λιτότητα, αυτό το τελευταίο ήταν από προχτέ, από την 29η Απριλίου. Αυτό είναι το αίτημα, αυτό δεν. ήταν το ζητούμενο των εκλογών. Μια ανάσα αξιοπρέπεια, μια πιο ήπια λιτότητα σε σχέση με την προηγούμενη λιτότητα. Ένα λαό που βάζει διαβάθμιση στη λιτότητα και νιώθει υπερήφανο και αξιοπρεπή. Δεν είναι και λίγο, γιατί δεν συναντά πολύ συχνά τέτοιου λαού. Α, πάνω από εμά οι Άγγλοι, οι οποίοι πανηγυρίζουν επειδή γέννησε. Το δεύτερο μωρό και ξέρω, σταλιάζαν 15 μέρε έξω από το μεευτήριο κάποιε εκεί και ουρλιάζαν από χαρά ότι γέννησε η πριγκίπισσα και έκανε άλλη μία πριγκίπισσα και ήταν τόσο χαρούμενε και κλαίγανε. Και όχι μόνο αυτέ εκεί οι κυρίε που ήταν 15 μέρε, και σχεδόν το σύνολο του τύπου του, των Άγγλων, μια σοβαρή χώρα, σοβαρό λαό και εκεί, που πανηγυρίζαν επειδή ήρθε το δεύτερο μωρό. Αλλά α φύγουμε από εκεί, έχουμε τόσα πολλά εμεί. Εδώ το μόνο που δεν έχουμε είναι και πρίγκιπε. Δεν θα ήταν άσχημα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα περνούσαν λίγο καλύτερα τα πράγματα και θα με και καλύτερα το κόκκινο. Θα έγραφε καλύτερα το κόκκινο γιατί συνήθω όλοι αυτοί στα επίσημα φοράνε κόκκινα. Αλλά ευτυχώ δεν έχουμε αυτού. Έχουμε όλου του άλλου εδώ που θέτουν κόκκινε γραμμέ οι οποίε όμω δεν είναι πια κόκκινε. Θα ακούσετε τώρα τη διαβάθμιση. Φλαμπουράρη, σκουρλέτης, στρατούλης Οι γραμμέ παραμένουν κόκκινε, κύριε Φλαμπουράρη. Παραμένουν και κόκκινε και περισσότερε από όσε ακούγονται. <Καιτε>, κατε, κατε. Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης <σταστασταστά> είναι, κανωσιά, είναι βαθιά κανωσιά, κόκκινες και αμετακίνητες. <στασταστά> Οι γραμμές μας δεν είναι απλά κόκκινε, είναι κατακόκκινες. Δεν είναι απλά κόκκινες, είναι κατακόκκινες. Αυτή είναι η διαβάθμιση. Κόκκινε, σκέτο, λέει ο Φλαμπουράρη. Βαθύ κόκκινο, λέει ο Σκουρλέτη. Εδώ διακρίνουμε και την διαφορετική προσέγγιση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ κομβικά θέματα. Κατά κόκκινε, ποιο άλλο, ο Στρατούλη. Διαλέγετε και παίρνεται όλε οι αποχρώσεις, οι 50 αποχρώσεις του κόκκινου. Είναι όλα αυτά που θα τα δούμε τι επόμενε 10-15 μέρε να εκφράζονται και σε μια συμφωνία προ όφελο εννοείται του ελληνικού λαού, μην ξεχνιόμαστε. Και όλα αυτά επειδή χορεύουν οι στα δικά μα Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα, να αθετήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και να πάμε σε συμβιβασμό ανεφόρων. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα. αποτελεί κανόνα της Ευρώπης αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μα είμαστε και εμείς παροχημένοι βάζουμε αυτά τα παλιά που έχει πει εδώ ο Αλέξης ενώ δίνεται μια πάρα πολύ σημαντική μάχη και μπορεί να πάμε και σε ρήξη χιαστού ή οτιδήποτε άλλο όπως λένε παπαγάλοι υπάρχουν και τέτοιοι πια πάρα πολλοί σιγά σιγά αχνοφένονται και δεν έχει ανοίξει ακόμη και η ΕΡΤ αλλά κυρίως όπως λένε τα στελέχη. Έχει... Ε, τι ακριβώς συζητάει η κυβέρνηση πρέπει να μάθουμε αμέσως να τελειώνει αυτή η συζήτηση κύριε και κύριοι της αντιπολίτευσης συζητάμε νέο μνημόνιο συζητάμε νέο μνημόνιο αυτή είναι επίσης μια σταθερή γραμμή σας καλούμε να την υιοθετήσετε ως εθνική γραμμή Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί <συλίω> δεν γίνουν <συλίω> Δεν <dove> γίνεται αυτό, όμως η φύση είναι αυτό. Και να μας πει τα λόγια μας! Απόδειξη! Σας είπα, Ο ελληνικός λαός ήθελε τον άλλο δρόμο, θα φάει μόνο για 50 χρόνια για να μάθει. Θα φάμε μνημόνο για πέντα χρόνια για να μάθει. Χα, Όταν θα σκάσεις το κανόνι ετοιμαστείτε. Θα τρώμε ανάσταση δημοκρατίας. Χα, σε βέβαια τα αλλά και πάλι μου πολύ Στο τέλος είναι μια ρουβίτσα η ημιάμ στη ο Άδωνις και όλοι οι υπόλοιποι πήγανε στην Ασμίνη προς Πήγε και η συγκεκριμένη κοπέλα μεταξύ των 15 ή 18 20 χιλιάδων ανάλογα το κανάλι Και είπε ότι ήθελε, νόμιζε, δεν είχε καταλάβει. Του λέει: Ρουβά είναι πάμε εκεί. Νόμιζε, θα ακούσει και τα άλλα τραγούδια. Αλλά τη άρεσε και αυτά τα καινούργια τραγούδια που είπε ο Σάκη Ρουβά. Πολλή λόγος έχει γίνει. Εντάξει, το είδαμε και εμεί στα διαδίκτυα εκεί και στα κανάλια. Όλο αυτό. Με σεβασμό στάθηκε ο Σάκη Ρουβά. Συμπαθή κατά τα άλλα. Ε, αν εγώ ήμουν Μίξ Στοδράκη, αντιδρούσα ακριβώ έτσι όπω αντέδρασε ο Μίξ Στοδράκη: Ότι το έργο δεν ανήκει πια στο δημιουργό. Το παίρνει ο κόσμο και αυτό αποφασίζει και γίνεται ό,τι γίνεται. Αν ήμουν αυτός ο μαέστρος εκεί δεν θα διάλεγα με τίποτα το Σάκη Ρουβά Αν ήμουν ο Σάκης Ρουβάς δεν θα τολμούσα να πω Μίκη ή με τίποτα όμως Γι' αυτό τα ακούσαμε Εντάξει καλά δεν χρειάζεται ούτε γκρίνιος ούτε τίποτα διαφορετικό Αλλά εμείς το προτιμούμε έτσι <Κι σαγά, <Κι σαγά, <Κι σαγά, Oh. you. Ε, και ε, ε, δεν γίνεται δεν αυτό, δε αυτό. Δε νόμος γενναιτές. φύσης είναι αυτό δε γίνεται δε αυτό. Δε νόμος γενναιτές. φύσης είναι, είναι νόμος της φύσης και δεν μπορεί κανείς να το παραβεί αυτούς όπως ακριβώς το είπε χτες το πρωί βλέπω στο Twitter ο Κόρτο Μαλτέζε καλό ήταν ο Ρουβάς στο αν το χόρευε κιόλα, θα το είχε απογειώσει Όντω. πραγματικά αυτό έλειπε από την προχθεσινή ερμηνεία καταπληκτική Τα δικά σα είναι σίκα και δεν βροντάνε, τα δικά μα είναι κακήδια και βροντάνε. Έτσι είναι, η Λαβαζάνη. Μια και μην είστε παραγωγική ανασυγκμή, λοιπόν, θα σα απαντάω, απαντάω με παροιμίε που έχουν να κάνουν με το χώρο στον οποίο έχετε αναλάβει. Αυτό ακριβώ ο χώρο έχει και τι κατάλληλε παροιμίε. Λαό, μέρο Α. Κάνετε σχόλιο για την ε, υπέροχη αυτή η περιπέτεια που είχε ο Βαρουφάκη στα Ιθαρχιά. Τι σχόλιο να κάνουμε, Καλή σιγά. Ωραία, λοιπόν. Προχτέ είχα πάρει και σου είχα πει ότι 200 φασισταριά, άντε 50, τα βάλανε με δύο μάρτυρε. Ο σωστό καυγά είναι αυτό. Αυγ... Ο σωστό αθναϊκό, ο, ο καυγά είναι αυτό. 50 με δύο. Αυτή είναι η αναλογία. Και τα βάλανε γύρω στου 15 με δύο. Και με το που ρίχνει ο πρώτο στη ο πρώτο ο Πέφτει κάτω και φωνάζει «Γιαννή, Γιαννή, έλα ρε, έπεσε κάτω, έλα να τον πλακώσουμε» ε, και μετά πέφτει λέω. Πάνω και τον πλακώ τα πέσει. Και δεύτερον, άκουσες τη δήλωση που έκανε ο Μικρούτσκος για τον ε, Ρουβά. Ναι, την άκουσα. Ο Ρουβάς είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης ενός χώρου που δεν έχει σχέση με το δικό μας χώρο. Τον ρωτήσω κάτι Πότε είναι ακριβώς ο ίδιος Στον κόσμο της ποιότητας Πριν ή μετά που μελοποιήσε Τον υπέροχο κύριο Θαναγιωτόπουλο του Μέγκα Θα με εκεί Στη σελήνη Στη χάση Θα με εκεί αν ο χρόνος Γεράσει Ναι Φινόκαρφη για τον πρώην Θινόκαρφι, Υπουργό του Πασόκ. Έσχο. Του ημιτάνθρωπου. Έσχο. Ντροπή μου. Ντροπή. Από μια πιο συστηματική ενασχόληση του Παναγιώτοπουλου με το γράψιμο, δεν θα κερδίσει μόνο αυτό. Αλλά όλοι μα. Πάντω παρόλα αυτά, η μελοποίηση των ποημάτων του Παναγιωτόπουλου του Μέγκα ήταν μια συγκινητική συλλογή. Δεν έχει να κάνει, το μην μείνει και στα πρόσωπα. Ο Καβαδία, α πούμε, τι ξέραμε ότι ήταν τα παιδιά, το ήξερε. Ναι, ναι, ναι, τι ξέραμε. Τουλάχιστον ο Παναγιωτόπουλο είναι και τόσα χρόνια στην τηλεόραση όπω ήταν ο Σταύρο των Τόσα χρόνια στην τηλεόραση, μόνο αλήθειε μα έχει πει. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, φίλε. εγώ αγαπάω, κοίτα. Μπροστά σου λιώνω, σαν. Είμαι αρρωστή, δεν είσαι αγανά. Σ' αγαπάω, κοίτα. Έλα. Εγώ είμαι λίγο ανώμαλο, όμω, έτσι. Εγώ πολύ. Εκεί τα χαλάμε. Α, είσαι άρρωστη. Καλησπέρα. Είσαι. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Σε παίρνω τηλέφωνο, έχω τρομερό. Άγχο αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Λόγω του ότι σου μιλάω. Αυτό δεν ε, είναι και λίγο, δεν είναι και λίγο. Γι' αυτό, γι' αυτό, γι αυτό σε πήρα. Αυτό σε και συνεχίστε έτσι, παιδιά, να τα λέτε. Αλλά το θέμα είναι και να τα κάνουμε κιόλας, παιδές. Και όχι πολύ αριστερά, γιατί κάτι παθαίνουμε. Εμείς οι αριστεροί. Ναι, yeah. είναι το overdose αριστεράς που δεν το αντέχεις, ξέρω. Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ έτσι θα πάει, φίλε. <συσχεσίλισμα> αριστερά, αριστερά και όσο αντέξετε. Α! <συσχεσίλισμα> ριζοσπαστισμός, φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι πάει. Έχεις δίκιο. Να δω ποιοι έχετε κάκαλα. Εδώ θα φανεί. Αυτό το πράγμα. Το κακολουθεί το κακοπέ του ΤζΕΠ, διότι αν δεν μα κάνει λιτότητα, πώ θα καταλάβουμε ότι θα βγάλει αργότερα, πολύ αργότερα. Δεν συνεχίσει οι άνθρωποι πάνω από την αρχή λιτόβιο δεν τα πάνε. <γίλυκαν> τι θέσει ξαφνικά τώρα, εσύ τι θέλει τώρα. <Ρι> δηλαδή, μα σου κόψω τον ένφια, σου κόψω το ένα το άλλο, να το, του κατεβάζει τη φορολογία. Αυτό το αστείο αυτό το αστείο που λέει και φωτιό την αστείο να κατεβάζει τη φορολογία, να μειώσει τη φορολογία, δηλαδή αυτά τα αστείο που λέγαν προεκλογικά και με αυτά που βγήκανε. Αλλά τέλο πάντων, αν τα κάνει όλα αυτά, πώ θα κατασώσει. Καταλάβει ο άνθρωπο να, να ζωνηστεί, να πιεστεί, να γίνει αριστερό. Εσύ, υπολογιστή, δεν λέτε αυτά. Εμεί. Επίση, ο, ο Αλέξη τι κάνει, παιδί μου. Δεν θέλει να μα διαβρώσει. Δεν θέλει να μα διαβρώσει και μα αφαιρεί το χρήμα, ε, το κεφάλαιο από την τσέπη. Σαν γνήσιος αριστερό, μα το αφαιρεί για να μην διαβρωθούμε. Πιάνει χρήμα, χάνεσαι, γίνει καπιταλιστή. Το αφαιρεί από την τσέπη και σου λέει να πληρώνει με πιστοτικέ κάρτε μόνο. Ακριβώ. Αν έχει. Ωρε, Πούτι πρώτη φορά αριστερά. Τι καλά είναι αυτό. <συσίλω> το είχα προβλέψει εγώ όλο αυτό πριν που δεν του ψήφισα, δεν ήξερα. <συσίλω> δεν ήξερα, αυτό. Το λέμε ότι το χρήμα χαλάει τον άνθρωπο. Στο αφαιρεί ο Τσίπρα. <συσίλω> και όχι στο αφαιρεί με μέτρα που θα πληρώνει. Που κι αυτό το κάνει. <συσίλω> που θα πληρώνει ένφυε το ένα το άλλο μια ζωή. Και το 16, και το 17, και το 18. <συσίλω> στο αφαιρεί διαπαντός και στι αγορέ παντού να μην καταλαβαίνει τι ξοδεύει. Εκεί πιστοτική να γουστάρουν. ούτε ή μη τη τόσο. Τον έρευνα, τον έρευνα, Ε τα ο Δεν τα παίρνετε. Οι προηγούμενοι τα παίρνε, φίλε, οι προηγούμενε τα παίρνουν. Τώρα τα δίνουμε από μόνι μα λίγο λίγο στου τραπεζίτέ, μέσω πιστωτικών καρτών. Θα τα δίνουμε από αυτό το καλοκαίρι και μετά, σιγά σιγά. Εσεί, γιατί... εσεί που δεν εκτιμάτε και το ανθρώπινο πρόσωπο ε. των τραπεζών. Τα βλέπει τι διαφημίσει τώρα. Δέστε, έχουν ανθρώπινο πρόσωπο οι τράπεζε. Θα σου δώσουν και λεφτά σε λίγο. Ε. Ήδη ξεκίνησαν οι καμπάνει που βοηθάνε του ασθενέστε. Αυτό που θα κάνει και αριστερά τη τράπεζα ο τσέπρα τη πούδο. Στον... Τι γίνεται. Να μην λέτε τι για το πρόβλημα τη Ελλάδα. Πώ μιλάσετε. Θα βάλω πιπέρι καγέν που είναι και καλό αντιξιδιωτικό Έλα γεια Ο ελληνικός λαός ήθελε τον άλλο δρόμο Θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει Θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει Υπερβολέ του Αδόνιδο είναι αυτές, σιγά μην έχουμε εμεί εδώ μνημόνια για 50 χρόνια και σιγά μην μάθουμε από όλα αυτά. Το δεύτερο ισχύει περισσότερο. Αυτά τα είπε ο Άδόνιδο με τον γνωστό του τρόπο, με αγάπη προ τον λαό και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Τον ξέρουμε, τον έχουμε αγαπήσει. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο δεν το αλλάζει αυτό, γιατί χαλάει η συνταγή. Να ακούσουμε όμω τι είπε ο Γιώργο Βαρεμένο. Εγώ θεωρώ ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία στο μέτρο του δυνατού. Μάλιστα. Έτσι και κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες ναι. που θα είναι αναγκαία για τη χώρα όχι ότι θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά ούτε θα περιέχει τίποτα υπόδεινο, Έτσι σας είμαι απολύτως ειλικρινής αυτός έτοιμα λέω όμως θα έχουν εξαντληθεί οι προσπάθειες οι προσπάθειες θα έχουν εξαντληθεί και ο λαός έχει κριτήριο Μπράβο! έχει και μνημόνιο όσο όχι μόνο κριτήριο θα υπάρχουν και κάποια υπόδεινα δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά, αλλά περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή το τρίμηνο τετράμινο επιτυχούς από ό,τι φαίνεται διαπραγμάτευσης την ώρα που έχουν αρχίσει τα δικά μας δαούλια παίζουν και χορεύουν οι ξένοι όπως μπορεί ο καθένα να καταλάβει στους δικούς μας ρυθμούς των αγορών συμπεριλαμβανομένων Καλησπέρα, μισό λεπτό. Εξοδείνω το συνάδελφό μου. Είναι για την υπόθεση με το ρολόι και το αεροδρόμιο. Μισό αχα, λεπτό. Αχα. Γεια σα. Γεια χαρά. Γεια. Δεν ξέρω αν σε έχει νούμερο σειράνια. Λίγο ε, στα ψηλά μου, πέφτει, βοηθήστε ε. με. Λοιπόν, λοιπόν. ήμουνα στο Μαλπέντζα, στο Μιλάνο την Κυριακή και ταξίδευα προ Αθήνα. Και στο αεροδρόμιο, στον έλεγχο, περνάω το. Πώ το λένε, αυτό που κάνουν τα ραντάρ για να ελέγξει. Το Αλέξεις πιου πιου, ναι, αυτό, αυτό τον έλεγχο είναι μετάλλο. Είχα βάλει τα πράγματα στο κουτί, ναι. το κουτάκι ή το Το είχα ξεχάσει. Γυρνάω πίσω, δεν μου λέει. Μου λέει πρέπει να βάλετε πίσω το ρολόι σα. Ήταν ασημένιο ξέρει. Όχι δερμάτινο, όλο ασημένιο όπω το λένε Όλο ασυμμένο που λέμε. Ναι, το βάζω, αλλά δεν μου είπε καν. Εντάξει, ίσω και με τη δικιά μου παρανόηση που δεν το βάλα στο κουτί. Και βγαίνοντας, βγαίνοντα. Δεν χτύπησε. Ορίστε. Δεν χτύπησε. Δεν ξέρω τι. Τι, οποίο δεν έκανε. Ναι, γυρνάω πίσω. Γυρνάω πίσω. βγάζω το ρολόι και το βάζω στο, στο, στο που περνάει τα πράγματα. Βάζω στο κουτί. Ναι. Ε, και και τα ξέρω, το κουτί, το γνωστό. Ναι, αλλά δεν το βάζει το κουτί που σου δίνουνε. Πού το βάλετε, Πού το βάλετε τα πράγματα, Το βάλα πάνω στο η μπάρα. Το ρουλεμά. Και βγαίνοντα, πέρασε στου κιλίνδρου. Κατά δε και μέσα ο δείκτη, Κάτι τελεφών πρόβλημα Ούτε το στον εχθρό του πράγμα. Το, το ρολόι ήταν που χτύπησε. Να σου πω τι μουσική ακού εσύ. Εγώ ναι. πάντα, ξένα. Ακού και metal. Η φωνή, Ε. Όχι, όχι για τη φωνή, Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αγαπητέ. Γιατί ε... οι μεταλλάδε συνήθω χτυπάνε στο μηχανήμα. Α Ναι, μήπω ήταν αυτό και δεν έφτακε το ρολόι τσάμπα Και το χάλασες. Ναι, ο, με γύρισε πίσω αυτός. Μου λέει τον ρόλο. γύρισε λέει. πίσω στον χρόνο τι, α πούμε. Ξαφνικά σου λέει, γύρω πίσω και εσύ θυμήθηκε στο black album το Metallica, όταν αρχίσαν να το σπάνε λίγο. <laughs> δηλαδή θυμώσαν τα παλιά. Εντάξει, ήταν ωραία, αλλά εκεί στο, στο black album και μετά άρχισε το Load, το Reload και άρχισα να, να, να το σπάνε, να γίνονται ένα Αυτά θυμήθηκε πόσο πίσω σε γύρισε ο φίλο. Τι σε θέλει. Τι σε Να κάνει προσευχέ για μένα σε εμένα, που με θεούλι. Έγι Θεό. Ναι, Ρε φίλε, τι απειθάνει να αυτοί. Αυτοί δεν λέγανε για τη δημιουργική ασάφεια. Ναι, ναι, δεν το είχε γράψει ο Βαρουφάκη το κείμενο. Έγαμο mm. Και τώρα, δηλαδή εκεί που τι εισφέραμε και ήταν ασαφεί και πήγαμε να του κοροϊδέψουμε, εμεί οι Μπεσαλίδες, έτσι. Δεν είναι θέμα μπεσαλίδε, είναι θέμα στρατηγική και μέρο του, συμβιβασμου... του συμβιβασμού. Μέρο τη διαπραγμάτευση. Άκουγα πιπέρι στη γλώσσα, πώ πήγε η λέξη του συμβιβασμού. Μπερδεύτηκα καλέ. Τι γλώσσα λανθάνουσα που λέμε. Την αλήθεια λέει εσύ ακόμα πιστεύει α πούμε στον Κουγκουέ. Πιο καλό. Δεν πιστεύει το κουέστο κουκουέ, κουκουέ πιστεύω εγώ. Αμπράβη, κουτσούπα μου το μελέτη τη ομιλία του πάλι στο σπίτι το βράδυ και γιλάει μόνο σήμερα. Ακάλονται και λένε, παιδί μου, τόσα χρόνια τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν βαρεθεί, δεν βλέπουν ένα γνήσιο αριστερό κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που κάθε εβδομάδα τα αλλάζει. Έχει. Άλλα πριν τι εκλογέ, άλλα έλεγε του Παπανδρέου, άλλα επισαμρά. Και αυτό είναι, να προσαρμόζεσαι στην εποχή. Ε, γιατί που είναι το άσχημο. Αυτό λέω, που είναι το άσχημο. Δεν βαρεθεί κανένα μήρλα, μύρα, δικαιώματα εργαζομένων. Έστα mm. διάλλοδο. Οκτάωρο yeah. διοικτή, αντε και εγγραφή τόσα χρόνια. Εδώ και 15 χρόνια εκεί στα αμφιθέατρα που ήμουν να πούμε, κάναμε συνέλευση για τα, για τα λειτουργικά πράγματα του ΔΕΗ και βγαίναν, να πούμε οι κνήτε και μα λέγανε για ταξικέ πάλι και εμπειράλια. Αυτέ οι μακκκίε π... που δεν τα καταλαβαίναμε κιόλα, κατάλαβε yeah, τουλάχιστον πηγαίναμε και εκεί. Εκεί βγάζαμε κάνω κομμενάκι στα αμφιθέατρα, αλλιώ δεν είχε νόημα. Καλά, ήρθε κι αυτό, αλλά. Ότι το... ήθελα π... να ακούσω εγώ την πασπουδαστική. Χε σε Αλλά τώρα που μπήκαν σε κάτι ΔΕΗ και σε κάτι ούτε α πούμε και τα λοιπά, δεν του βλέψει ούτε δρόμο μια φορά να πούμε. Με τζάμπα η αφήση σχολούσαν τίποτα, αφήσεις. παιδί μου τζάμπα η αφήση κι αν κάποιο Δεν βλέπει τον δρόμο. Είναι του Κουκουέ. Μάτων. Ευτυχώς έκανε καλό καιρό την πρωτομαγιά και κατέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στου δρόμους. Πάλι καλά. Μαγιαστού ΣΥΡΙΖΑ, ρε γράψε του. Όχι, πότε το, το ΣΥΡΙΖΑ, τρόπο είναι η κυβέρνηση, ναι, θα το Άρα, λε, λέμε να πούμε και την άλλη όψη τη αριστερά, α πούμε. Η άλλη λε, όψη τη αριστερά. Ότι η μία, ποια είναι για να πούμε ότι είναι και η άλλη, κάποια. Ε? Πια είναι η μία όψη τη αριστερά, για πε το μου, η κυβερνώσα. Τουλάχιστον προσπαθεί. Αυτό, αυτό, φίλε. Και είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Για να είσαι δηλαδή, καλά, φίλε. Προσπάθει. Καλό κουράγιο, καλή υπομονή, καλή ελπίδα. Παλεύουμε, τι να κάνουμε. Προσπάθει. Ναι, ναι, ναι. Η ζήση σα είναι σε αναμονή. Παρακαλούμε, μην κλείσετε αν δεν ακούσετε σήμα συμβιβασμένου. <ΣΣΣΣ> Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι ο κυρίαρχος εκβιασμός από την πλευρά των ε, φίλων μας των Γερμανών μπορεί να αντιστραφεί και μπορεί να αντιστραφεί διότι ε, επαναλαμβάνω η δική μας η ανάλυση λέει ότι το ευρώ είναι το εργαλείο τους, δεν θέλουν τη διάλυση του ευρώ. Μεσάνυχτα στη γειτονιά, η φτώχεια η γρήπη η παγωνιά και ο πολίτης μάνος στη γωνιά μες στο χιονιά το υπόγειο έμπασε νερά Άρα λοιπόν αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο Εμείς θα πούμε Μάλιστα δεν θέλατε Και εμείς έχουμε λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα Έχουμε δημοκρατία Και όπως μας όρισε ο λαός θα πορευτούμε Εμείς θα κάνουμε το δικό μας σχέδιο Και <Τι> να κοιμηθεί Α, σχέδιο β είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ασχεύεστε. Το σχέδιο β είναι αυτό, είναι η αντίσταση, είναι η διεκδίκηση. είναι ο πλούσιος, πώς είμαι πλούσιος, πώς είμαι, είμαι αφέτης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Και η μεταφορά, αν θέλετε, του εκβιασμού και του φόβου στο απέναντι στρατόπεδο. Όσα κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ θα Όταν θα τα φώτα Το δικό μας σχέδιο λοιπόν φίλες και φίλοι Είναι απλό, συγκεκριμένο και ρεαλιστικό Διότι πρώτα απ' όλα ξεκινάει από μια ρεαλιστική διάγνωση της πραγματικότητας Κυρίως όμως το πρόγραμμά μας είναι ρεαλιστικό γιατί είναι ανατρεπτικό Αν ήμουν κλούσιος καραγωτήρης βασιλιάς Είναι ρεαλιστικό γιατί είναι ανατρεπτικό Όταν θα σπίσουν τα φώτα της Όταν θα σπίσουν τα φώτα της γιορτής <Ρι> Δώρος Γεωργιάδης από την Κύπρο έχει πάρει βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και στο ενδιάμεσο ένα σχέδιο που θα ταράξει το σύμπαν. Δεν έχει σημασία το δώρο Γεωργιάδη θέλαμε να ακούσουμε. Προχτέ, χθες, χθες το πρωί, Κυριακή έγινε εκδήλωση στο Σκοπευτήριο της Κεσαριανής καθότι όπως ξέρουμε πρωτομαγιά του 44, 200 κομμουνιστές τη φεκίστηκαν, εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς όπως κάθε χρόνο, μάλιστα φέτος ήταν και συνδιοργάνωση των Δήμων Κεσαριανής και Χαϊδάριο, γιατί από το εκεί στρατόπεδο τους μετέφεραν στην Κεσαριανή ε, έγιναν όσα προβλέπονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, κάποια στιγμή ανέβηκε πάνω στο βήμα εκεί ένα γεροντάκι τότε ήταν 20 χρονών και είχε παρακολουθήσει ήταν αυτόπτης τη της εκτέλεσης Ήμουν 20 χρόνων, τότε Και εκείνο το βράδυ, παραμονή Πρωτομογιάς, ήμουνα σε μια θεία μου από εδώ και ήμουν στην Ταράτσα για να παρακολουθήσω όσα γίνονταν εδώ στο Σκοπευτήριο. Ήτανε τρομερά, δεν μπορεί κανεί να τα περιγράψει. Τα παλικάρια, οι 200 κομμονιστές, που τους πήρανε από τη, το χαϊδάρι χωράβανε εδώ τραγουδούσανε στη στεριά δεν ζει το ψάρι όταν τέλειωσαν αυτά τους πήρανε για το τρίτο νεκροταφείο για ταφή ήρθαμε από εδώ καβαλήσαμε τούτου τη μάντρα πολλοί νέοι και νέες ψάχνοντας να βρούμε, αν θα βρούμε σημειώματα των αγωνιστών που απευθύνονταν στις μανάδες τους, στι οικογένειές του, Ο δρόμο του σκοπευτηρίου ήτανε κατακόκκινο Και οι κοπέλες τη Κεσαργέλης τον γέμισαν που βρήκανε τα λουλούδια. Ήτανε βέβαια ήτανε μάις. Τον γέμισαν Με λουλούδια ως το Παγκράτη Αυτά από την χθεσινή εκδήλωση Μια μαρτυρία ενός ανθρώπου Την κρατάμε κι αυτή Και πάμε στις τότε εικόνες Αυτά δεν γίνονται σήμερα Θα Μπορεί κάποιος άνετα να πει Όντως αυτά δεν γίνονται Σήμερα, κάπου εδώ, φτάνουμε στο τέλος Έχουμε λαό όπως πάντα. Το τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο: Γιάννης Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Εμείς το βράδυ έχουμε τη τηλεοπτική ελληνοφρένια και σήμερα και αύριο live, ζωντανά καινούρια. Όχι ζωντανά, φρέσκα με την έννοια του φρέσκου. Επισόδια να είστε καλά. Ναι. Ποια σχολή είσαι εσύ, παιδί μου. Εγώ. <laughs> Τσαντρική ΑΑ τώρα, εντάξει. Ναι, κατευθείαν. Ε τώρα, τι του τα δαντε, μέκτα. Τσαντρική σχέτα τα καλαμάτια. όχι. Όχι καλαμάτια. Βαρβατήλα, να μυρίζει ο άντρα. Η καλαμάτα, μήπω έχει εκεί κάποιο, κάποιο. Παλιά, παλιά, παλιά, το έχουμε διορθώσει. Κάποια ιδιαιτερότητα. Έχει ιδιαιτερότητα, το έχουμε διορθώσει. Το έχουμε ρίξει στην καλλιέργεια δεντριλίων και έχει γίνει ιατρικό το πράγμα. Τι? Τα σήκα παλιά, τα σήκα παλιά. Τι αναβάθμιση είναι αυτή, παιδί. Ε, τάξη τώρα. Υπό Σίμο ο, ο Λεβέντη, προερχόμενο και από το κουκουέ, πεδάκι μου, ε. Ο Σίμο. Ε, βέβαια, ο Σίμο δεν είναι, έχει ιστορία το παιδί. Αυτό που όλοι πια προέρχονται από το κουκουκουέ, από που να το π από το Σίμω, από την Όλγα, την Τρέμι, από τον Παύλο, τον Τζίμα, έλεος. Δεν από τον Πάγκαλο, από πού? Από τον Τζίπρα... Καταλήγω τελικά, αβίαστα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία το έχει ξεκινήσει το κουκουέ. Ε. Τι έχει αναθρέψει. Αυτό ο Σίμω λοιπόν λέει ότι η ΕΡΤ είχε προβλήματα και πρέπει να το κλείσει το μαγαζί, έτσι. Mm. Δηλαδή, η βουλή που γίνεται εκεί μέσα το όργιο, τι πρέπει να κάνουν σε αυτό το μαγαζί, τι πρέπει να γίνει. Δύο ζωέ χρειάζονται ακόμα. δύο ζωέ. Δυο ζωέ ενώ όχι που θα ζήσουμε, δύο ζωέ Κουσταντοπούλε. Να του κάνει τα νεύρα τσατάλια, ε. να πηδηχτούν όλοι το παράθυρο. Και να βλέπει να σκάνε πάνω στι τα πτώματα, όχι πτώματα είναι και Πριν δείξουν αυτή. Τέλο πάντων. Τα κόρξα αυτά τα αισθημένα τα, τα, τα ακροδεξιά. Τη σανική σχολή, δηλαδή. Έτσι. Αυτά τα τσαντρικά. Ο πορτοσάντε έχει μαλλιά έχει γλώσσα του. τα λέει. Λιγότερο δημόσιο, λιγότερο δημόσιο, λιγότερο δημόσιο. Ναι! Εκτισμό με την πίτσα! Για να τα ακούει και ο ίδιος τα λέει. Ευτυχεία. Σοφία βγάλει Άντε, να δούμε. Ποιο θα πάει πρόεδρο, η μάνα τη ζωή σα. Ο Νίκο, γιατί δεν κάνει μια μήνυ σαιρε αυτού του πορτοσάρτε που είπε σήμερα. Αυτή τη δουλειά θα κάνει και ο Νίκο το τρέχει στα δικαστήρια να μαζεύει λεφτά. Έμορφε τον ξεφτιά, φοβάμαι τυχόν και του πάρετε μόλι κλείσει το σκάι. Τον είπε τον Νίκο το, ότι βοήθησε να βγει ο Τσίπρα. Αντί να πει ο άλλο τίμια και μπεσαλίδικα ότι ο Τράγκα βοήθησε να βγει ο Τσίπρα. Με αυτά τα αντιτσιπρικά που έλεγε τόσο καιρό. Θέλω να πω κάτι σχετικά με, την, με αυτή την πρώτη φορά αριστερά. Για πε. Παρά είναι δεξιά, έτσι την βλέπω. Εγώ άμα τη δει από την αντίθετη ροή, είναι δεξιά, δεν είναι αριστερά. Ε, ξαφνικά που είσαι κι εσύ, φίλε. Άμα στρατευτεί, θα τη δει αριστερά κι Εγώ θα κάνω στροφή αριστεροδεξιά. Ναι, ενώ αυτοί θα κάνουν τι, δεξιά-αριστερά. Αυτοί για να μην κάνουν κολοτούμπα έχουν ρίξει να μην έχουν πολιτικό κόστο. Αυτό του ενδιαφέρει. Γι' αυτό και δεν παίρνουν αποφάσει. Γιατί μόλι θα πάρει την πρώτη απόφαση τη δύσκολη, όπω λέει και το τραγούδι, εδώ σε θέλω τώρα. Μπράς. Την άλλη φορά σου λέγε κάτι λουκά Θυμίσκες στον παπαροκάδονα εκεί το τράστιχο έτσι; à, ναι το... <γρατά γρατά> Κράταγε <γρατά> <κρατά γρατά> την πίστη ψηλά <γρατά> <γρατά> Στα <γρατά> μεγάλα ιδανικά Ματρίδα παιδιά <γρατά> <γρατά> Έχει θύμει και στο Ζορντί τη Το παιδάκι αυτό δεν ήταν που έλεγε. Ναι, ναι. Εκοπίζει Ναι. Και δεν σε τη συνδυάσα τη Βανδίδο σου Είμαι σφαγιανικός, φίλε. Όταν ακόμα νομίζαμε ότι είναι απλά ο πριν καταλάβουμε πόσο επικίνδυνε αυτά που λέει. Τι δεν δεκαεστή θα γίνει, Ε, μετά και χρυσή στα πράγματα Χθε και στα και Ναι, η για κάτω πια. Ο Κώστα